Την εργασία μου την προσέχω και την αγαπώ Μα τη συνθέσεως με αποθαρρύνει σήμερα η βραδί Η μέρα με επηρέασε Η μορφή της όλο και σκοτεινιάζει Όλο φυσά και βρέχει Πιότερο επιθυμώ να δω παρά να πω Στην ζωγραφιά αυτή κοιτάζω τώρα ένα ωραίο αγόρι Που σημάς τη βρύση απλάγιασεν αφού θα απέκαμε να τρέχει τι ωραίο παιδί, τι θείο μεσημέρι το έχει παρμένο πια για να το αποκοιμήσει Κάθομαι και κοιτάζω έτσι πολύ νόρα και με στην τέχνη πάλι ξεκουράζομαι από τη δουλεψή τη.